Έκτο Μάθημα Μέρος 1. Ο τουρισμός Σε πολλές χώρες του κόσμου, ο τουρισμός παίζει σπουδαίο ρόλο. Είναι μια πηγή εισοδήματος που βοηθά την οικονομία της χώρας και βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο του λαού. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου γίνονται μεγάλες προσπάθειες για αυτό το σκοπό. Οι στατιστικές δείχνουν ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότερος κόσμος επισκέπτεται την Ελλάδα. Αυτό οφειλέται στο γεγονός ότι σήμερα ο κόσμος ταξιδεύει πιο εύκολα. Οι αποστάσει μεταξύ Ελλάδος και των άλλων χωρών έχουν ελαττωθεί λόγω των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα σημερινά μεταφορικά μέσα. Επίσης, όσο αυξάνει ο αριθμός των τουριστών, τόσο και τα ταξίδια γίνονται φθηνότερα. Το κλίμα της Ελλάδος είναι πολύ μαλακό το χειμώνα, αλλά και όταν κάνει κρύο δεν διαρκεί για πολύ. Ο ήλιος λάμπει σχεδόν 300 μέρες το χρόνο. Η θάλασσα είναι τόσο ωραία και είναι φυσικό που η Αφροδίτη τη διάλεξε για τόπο γεννήσεώς της. Έτσι, οι τουρίστες δεν έχουν παρά να όποια εποχή θέλουν για να επισκεφθούν αυτή τη χώρα. Τα τελευταία χρόνια, η Αθήνα έγινε πολύ πιο ελκυστική γιατί χτίστηκαν πολλά ωραία και μοντέρνα ξενοδοχεία. Περισσότεροι και καλύτεροι δρόμοι έγιναν παντού. Έτσι ο κόσμος μπορεί να ταξιδεύει πολύ εύκολα και να επισκέπτεται τα κυριότερα μέρη όπου βρίσκονται τα αρχαία μνημεία και γενικά οι αρχαιότητες. Η Αθήνα, χάρη στην μοναδική της τοποθεσία, δίνει την ευκαιρία στους τουρίστες να κάνουν μπάνια στις όμορφες ακρογιαλιές, που είναι μισή ώρα μακριά από την πόλη με το λεωφορείο. Στις παραθαλάσσιες κατασκηνώσεις, οι φοιτητές μπορούν να περάσουν τις διακοπές τους ευχάριστα και αναπαυτικά. Είναι καλά οργανωμένες, ...και γίνονται πολλές εκδρομές για να μπορέσουν οι φοιτητές να δούνε όσο το δυνατόν περισσότερο τα αξιοθέατα. Ένα αλυσμόνιτο θέαμα το βράδυ στην Αθήνα είναι η Ακρόπολη, φωταγωγημένη ή λουσμένη στο Σελινόφος.